Είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι ξανά στο σπίτι του άγγελου, κάτω από τη ζέστη να πούμε. Αφόκει και η τελευταία. Πώ έχει 37. Εδώ είμαι στο σπίτι τα μια 35 εμπειρία. Ορχιά μου και έχει 20, δηλαδή, Δεν κάνει υποσχιάβουν δείχνει, αλλά τώρα εδώ μέσα Και, και... <σκιάδι. κλώσει> ναι, και προσπαθούμε να το 15ο επεισόδιο του NewsCast. Να προσπαθούμε ότι... είναι καλή. Ναι, όλου. Όντως... Να πούμε ότι έχουμε από το γραφά, θα μειωθεί με έναν Και επίση να πούμε ότι αλλάξαμε την τεχνολογία ηχογράφηση και ευελπιστούμε σε... σε καλύτερη ποιότητα Και τα παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στο τελικό βήμα που θέλουμε να είναι με μικρόφωνα και τα σχετικά. Το τελικό βήμα είναι... Ε, αυτό είναι μόνο. Αυτό είναι ενδιάμεσο, <laughs> αλλά το τελικό βήμα είναι πολύ δαπανηρό. Το τελικό βήμα είναι στο Sunday I'm το about. Ε, όχι, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Αυτό είναι ένα βήμα που υπάρχει, αλλά δεν αυτό είναι... Αυτό το, το μετέωρο βήμα... βήμα του περάσματο. <laughs> Σωστό. Και να πούμε ότι έχουμε πολλές εκπλήξεις στο σημείο του και περιπιστώνουμε και στα άλλα θα ακολουθήσουν παρόμοιες. Να πούμε ότι έχουμε και μια έκπληξη με κάτι βρελιάς που πήγαινε μέσα στην τούρτα, αλλά ας ή θα το δείτε. Θα τις ακούσεις εδώ, είναι... θα τις ακούσεις εδώ. Γιατί είναι ηχητικό. <Σσχυ> <σχυ> <σχυ> έτσι. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ναι, σιγά σιγά. Πάμε, πάμε τούρτα. Πολύ ωραία η τούρτα, Πολύ ωραία και με την ευκαιρία θα πολλά για χθες. Πολύ και εντυχισμένος. είχε μέσα δεν είχε. Είχε πολλά πράγματα. Φράουλε είναι ή και ας κουμπάν. Όχι, φράουλε. Τι θέλει από είχε φράουλα, και σοκολάτα. Και διάφορα... Wikipedia, μάλλον σαν τη και τέτοια. Καλύτερα, ναι. Και τώρα που για τούρτα, ας πούμε για το εγώ το είδα. Πολύ κλάμα, έτσι. Και εγώ το είδα. Πολύ, ναι. Αν και να πω ότι έχασα τα, το 1,5 τελευταίο λεπτό. Τελευταίο τελευταίο λεπτό. Ναι. Εχαζομάδιτα. Όχι το είδα πιο μετά, αλλά στην original τέγιο το έκανα. Α. Mm. Ah. Να πούμε ότι η κραματικότητα ήταν σε υψηλά επειδή ήταν 66% 66% σω... Όπως έβαλες και στο... Ορστάξι. Ναι. Πάντως ξέρω, υπάρχουν δικασμένες απόψεις εδώ, αν ήταν καλό ή όχι το επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο το γενικά της σειράς. Το τελευταίο, ε, επεισόδιο. Ah. τελευταίο επεισόδιο. Γενικά να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι ήταν πρωτότυπο. Ο πρωτότυπο ήταν πως ήμουν. Σε λοιπόν, με πρωτό. το γενικό τρίχο της σειράς. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν τα περίμεναν θα γίνουν και κάποια και τα, τα ποια... Μα, ας πούμε δεν περίμενα ότι θα τελειώσει με τους κακούς στις υπόθεσεις τόσο γρήγορα. δεν με το Μπαίνει από το τόσο γρήγορα. Με το δεν το Συσσυρά. Τέλος πάμε. Ότι δηλαδή πάντοτε ο κάτι θα γίνει και θα χαλάσει το σχέδιο τους. Δηλαδή. Περίμενες ε, το άλλο με την ε, υγεία τους. ο ορίζεται. Τα αναπίστευσε. Δηλαδή, δηλαδή. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, το βλέπαμε και μου λέει αδερφή μου, ξέρεις λέει η αμαλία πιο πριν, ότι αυτός ο χωρισμός που θα δείτε τώρα είναι οριστικός. Και δείχνει το σπίτι μου για και την θα πεθάνει. Λοιπόν, κάτσε δε, τι βιά, τι βιάσεις, Περίμενα Και, και εκεί που το όλοιπα, εγώ, βασικά, και το, Μετά το αυτό με το, ε, ναι, ναι. Χωρισμό, το είπαν εκείνοι, ότι η Οπότε οι περισσότεροι τα πετάλαβαν Ήταν εκπληκτικό πάντος το ημερολόγιο που κρατούσε η αγιά ναι, και... Ήταν όλο το Αυτό που είπες ξέρω. στο άρθρο στα σχόλια που έγραψε ότι περνάτε και να κερδίσουν ξέρω, τη ζωή και mm. το φάρα το δεν κερδίζουν, ήταν mm. ναι Άσο και από άποψη σκηνοθεσίας και από άποψη ηθοποιίας με εμάς πάρα πολύ όλη ναι, είχε κάποια αρνητικά στοιχεία, δηλαδή λοιπόν, που να πάρει απ' την ευδικαιρότητα κάποια θέματα και κάποια άλλες φορές πετύχε με ναι. άλλες ναι, φορές, φορές. αλλά Φίλου. γενικά ήταν το σενάριο πολύ πρωτότυπο. Εκεί, τώρα άμα μιλήσουμε για σειρά όπως αυτή που είναι δυο σεζόν, δεν πέφτηκε. Ναι, ναι. Αντίστοιχα θα έχει και κάποια στιγμής τα οποία θα κάνει Εντάξει, χιλιάδες. Δεν μπορείς περιμένεις ότι κάθε επεισόδιο θα είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον στο προηγούμενο δηλαδή. Απλώς επειδή με το κωμικό στοιχείο που σώζουν να το πάρει μερικές φορές από την επικαιρότητα και ειδήσεις σε εποχής. Ε. Το λέω γιατί κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι τη δεύτερη σεζόν ήταν πιο... δεν είναι τόσο καλός στην πρώτη. Και λέω και εγώ α πούμε απάντησα ότι κατά τη γνώμη μου αν και δεν το παρακολουθούσα yeah. κάθε φορά α πούμε. Αλλά κατακερούσα καιρούσα λοιπόν που κάνει ένα επεισόδιο. Και από ό,τι άκουγα από, και από τους γονείς του, που το παρακολουθούσαν κλπ. Λέγαν ότι σε κάποια σημεία πήραν κυλιά, όχι ότι ήταν η πρώτη σεζόν καλύτερα και η δεύτερη όχι και κάτι Ναι, αυτό ισχύει. Για τα μηνύματα που λένε, όντως πέρασε αρκετά ρε μελ' εγώ. Και αυτό δεν ήταν μόνο στο τελευταίο επεισόδιο και σε πολλά άλλα είχε... Ήδη άμασα είχε... Ήδη στο τελευταίο ήταν συμπυκνωμένο όμως. Ε, δηλαδή στο είδω, το όλο το... Ήδατε το... το... εκπομπές <συρίζω> μετά το επεισόδιο που έφυγαν <συρίζω> και έλεγαν α πούμε ότι κάποιοι σταθιάναν <συρίζω> την αριστερά το πρωί, στις εκπομπές τέλος πάντων. Εγώ ήρθα π Έφυγαν και έλεγαν ότι περνούσε τάσεις ομοφιλοφιλίας και ότι ήταν... Αυτό που το πέρεσε. Ε, το λένε το... ότι ο Μπόμπορ Σουγκάκι ο φλόγος, Ε, ναι στο δίκτυο μους, Όχι, <laughs> δεν ήταν παιδιά. εντάξει τώρα... Ε, δεν νομίζω ότι το με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσεις... Εγώ βασικά είδα, από είδα στο Μέγκα κατά βάση, πρωινά, που είχαν και τους και... αυτό Μους, πώς το λέγανε τώρα. Ε, τέλος πάντων, εντάξει. Κάποιος ήρθε. Μουνδούρος. Είκε... Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, είχε βγει σε μια κομπή στον ατένα και έλεγε κάποια πράγματα. Ε, το έθαψε εντελώς το παραπέταρτο. Και βγήκε το ε, WIC την άλλη μέρα στο Star, στο Altir στο που είναι. Και έλεγε, μα τι είναι αυτά που κάνετε, και αυτό και εκείνο. Και τα Κοιτά, εντάξει. αναμενόμενο και αυτό, ότι όλος που είναι στο DSLR μπορεί να, για να πάρει δοματικότητα να βγει και να το βρει. Τώρα, όχι, αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος του θεάτου, του κλιματογράφου, ήταν ένα παιδί μου βαθιά χωμμένος και έκανε την κριτική του. Κοίτα, άμα... Αμά... Κάποιος δεν άρεσε αυτή η κριτική. Αμένου, είναι αυτός που νομίζω, έχει κάνει πολύ χειρότερο online, οπότε είναι. δεν έχει πολύ δικαίωμα να μιλάει, η Serial είναι συγκεκριμένα. Έχει κάνει μεγάλη πατάτα. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να σίγουρα, δεν θα πούμε με παραπέρα Βασικά αυτό που ο Αξ' στην πρωινή εκπομπή, που είχε την... την οποία επεμπέζε την, την σόφη Εκεί πέρα είπανε για, τα, για το σενάριο και πώς το κατέληξε ο Καπουζίδης, γιατί έλεγε α πούμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν το τελείωνε, γιατί δεν το άλλαζαν πράγματα και τα άλλαζε συνέχεια το τελευταίο επεισόδιο. Και κάποια στιγμή όταν αισθάνθηκε ικανοποιημένος με το όλο αποτέλεσμα, αποφάσισε να το, να το τελειώσει. Ήρθα <ΣΣ> <ε και άργησε τόσο πολύ το τελευταίο επεισόδιο. Μια εβδομάδα. Και μάλιστα έλεγε συγκεκριμένα για την Σόφια ότι την πήρε τηλέφωνο και να της πει ότι θα πεθάνει ο χαρακτήρας mm. και τι γνώμη είχε αυτή γι' αυτό. Και αυτοί που τίταξε άμα ότι πρέπει να χαρακτήρας να πεθάνει, εγώ θα το παίξω ενθουπιώς και θα παίξω... Δες, και αυτά λέμε στη ζωή είναι άμα θέλω να το πάρουμε έτσι, και θα πρέπει να παίξει τα πάντα α πούμε. Και άμα έτσι είναι να βγάλει, τα το πρέπει να βγάλει ο χαρακτήρας, καλύτερα να γίνει έτσι. Να πούμε ότι τελειώνουν και άλλες σειρές στο τέλος του καλοκαίρι. Εστάντα. 50-50, το μαζί σου βάβιο, το μαζί σου, το πιο άλλο, κανένα άλλο έχουμε. Τελείωσε το η Καλή, εντελώς. Σωστά. Βέρα στο δεξί τελειώνει ο Βέρα στο δεξί τελειώνει και τελειώνει διαπαντός από ό,τι ξέρουμε. Βλέπουμε εδώ ότι την νεκρή δεν κάνει το γυλάσσο με το φως Τελειώνει και πρέπει να τελειώσει. Μόλις άρχισε να γίνεται... Ως άκουσα ήταν πολύ πιο επιτυχημένο από ό,τι η καημερινή ζωή και τέτοια. Ναι, εντάξει. Αυτό... Δεν έχω παρακολουθήσει κανένα από τα τρία. Εσύ. Αυτό, αυτό ακούστηκε από τους περισσότερους... Ήταν πιο επιτυχημένο από αυτά σε σχέση με το είδος της ιστορίας. Ε, Έτσι, αυτό το τομέας. Το, το, το, το, το, το. ε, και αυτό γιατί ακριβώς δεν χρειάστηκε... Δηλαδή η Ακρίτα που γράφει το σενάριο, α πούμε, για όσου το ξέρουν, το γράφει το σενάριο, ε, είχε, από τον, είχε από την αρχή στο μυαλό της ποιες ιστορίες θα αντεχτούν, οπότε ήξερε και πότε θα τελειώσω. Δηλαδή μόλις καλύψω αυτές τις τέσσερις ιστορίες που θέλω, θα τελειώσω κιόλας. Ναι, όταν σας δώσω το Foskill που να βγάλει συνέχεια καινούργια για να πιάσει το μεγάλο ρεκόρ που ήθελε. Αυτός είναι να πιάσει το εικόγγυνες για επεισόδιο. Νίγησε το τόλμη για από και η της. Αυτό και να πούμε ότι τη, τη... τη θέσης... Ε, είναι και μικρό μικρή... Ε, όπως εσύ. αυτή έτσι... Τη θέση του θα πάρει η Μαρία η άσχημα από την άλλη χρονιά. Θα παίζει δηλαδή 7 με 8 καθημερινά. Mm -hmm. Ή εκείνο θα ξέρουμε πω θα τελειώσεις, θα πάει για πολλά χρόνια ακόμα. να σου πω, δεν ξέρω. Πότε θα της φτιάξουν αυτή να γίνει όμορφη. Ε, ε, Πάντα σε... γι' αυτός... Εκείνο πιστεύως θα βαρθούν πολύ πιο γρήγορα οι κληθέτες. Εκείνος έτσι, σαν καθημερινό... Εκείνος καθημερινά παίζεται και αυτό το βάλε, θα Ναι, εγώ πήγε αυτό που το έχω δει για δεκαετίας φορές, να μου πει ψιλό Και μένα, αλλά... Α, εντάξει, αυτό απλά έτσι... Για πού και πού δεν το βλέπεις και... Αυτό που έκανε πριν, δεν μου σου λέει η ακρίτα, εγώ την είχα δει μια κουβέντα που το έχει δηλώσει, ότι εγώ αντίθετα με άλλους συγγραφείς που τέτοιων ξυρών ε, έχω στο μυαλό μου 2-3 ιστορίες που θέλω να πεχτούν με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Μόνος πεχτούν, δεν θα έχω τίποτα να γράψω και θα τελειώσω τη σειρά εκεί. Και το έχω δηλώσει το κανάλι αυτό. Το αυτό με την Μαρία την άσχημα αν δεν είναι έτσι μαρή, και δεν είναι ναι, να ναι, καταλήξει κάπου... ξέρω, ξέρω τι ναι. είναι η μεταφορά. Απλά λέω αν αυτοί που είναι ότι α, εντάξει επειδή ακόμα πουλάει ας βρούμε κάτι να το επεκτείνουμε... μπορεί να κάνουμε λάθος αυτό και να βαρεθεί ο κόσμος. Ε, ενδεχομένως. Ναι. Πράγμα το οποίος να τα... γίνεται. Ναι, ναι, Καλημέρα σας για παράδειγμα αυτό έγινε από την αρχή-αρχή. Παρακολουθούσε τη λάθος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και του χρόνους. Καλάς. Για το μαζί σου μόνο ότι... εγώ που τέλειωσα να βγάλω το άρθρο λίγο τι θα γίνει. Ναι, θα το πω για να μην κάνω σχόλιος στο... Εμείς είμαστε το SPR-4 που πούμε, πως. Αλλά... Να πούμε ότι και το ίδιο το Mega δεν, δεν αναφέρει ξεκάθαρα τι θα είναι ο που του φάγκου στην περίπτωση. Αφήνει κάποια υπονοούμενα. Ε, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα έχει κάποια άσχημη κατάληξη. Χωρίς όμως να το βασίζουν κάπου, δηλαδή από ό,τι ακούνε και από ό,τι βλέπουν από τρέιλερς. Αλλά αυτό που με προγραμματίζει εμένα είναι... Δηλαδή πιστεύω ότι δεν νομίζω να έχει δεύτερη σύζυγόνο αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος κάτι που σας... Όχι, εγώ έχω ακούσει ότι τελειώνει οριστικά. Και εγώ αυτό άκουσα. Και έτσι είναι και το λογικό. Γιατί η λέει και σελίδες Είναι αυτοτελείες. Δηλαδή υποτίθεται ότι μόλις βρει αυτό που θέλει να βρει θα τελειώσει κιόλα. Τώρα αναμένουμε να δούμε αν θα είναι τραγικό, άσχημο, καλό, Στην τελική το τέλος που λένε. Θα το δούμε αύριο. Θα το εξετάσουμε αυτό αύριο. Και προφανώς θα βάλουμε και κάποιο post. Σαν δεύτερο αυτό που βάλουμε σήμερα ενδεχομένως. Αυτά. Για τις σειρές. Τις λεπτικές. Αύτα. τέλος, μετά από πολύ καιρό, οι ελεύθερες αγκαλιές οι Free hacks, έφτασαν και στην Ελλάδα και στη δικημές στη Θεσσαλονίκη. Mm, θέλω καλή τσα. Να πάω στο τον πίβο, να το δω κανένα. Ε, ε, ε, το πίβο, εγώ που θυμάμαι, βρει και τα φιλιά του. Καφείστε, εννοούμε, τι, είναι... <laughs> <laughs> τι είναι αυτό. <laughs> αρχικά... <laughs> αρχικά, <laughs> αρχικά <laughs> αυτή η ιδέα ξεκίνησε στο εξωτερικό, στο Sydney. Ε, αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος άλλος πιο πριν. Όχι, όχι, στο Sydney ξεκ ο οποίος ο ο ]ς ήταν ένας τύπος, ο οποίος ε, τυρινούσε στο δρόμι του σπίτου με ένα χαρτόνι που έλεγε ελεύθερες αγκαλιές. Χριχά ξάξω. Εγώ, εγώ την μετάφραση έχω ακούσει δωρεάν αγκαλιά σας τελευταία. Ε, θες πάνω. Για πες. Και πήγαινε και πήγινε, το αγκαλιά σε αυτόν όποιος ήθελε, στο δρόμο το πούμε. Βέβαια Αυτόν το κάνανε μήνυση μετά η αστυνομία και τα λοιπά, ότι δεν ξέρω μοιά Και μάζω σε 10.000 υπογραφές για να συνεχίσει το να κάνει αυτό το πράγμα. Έπαιρνε ας το πούμε μια φεχάκα και έγραφε και όλους ότι είναι θέλω να συνεχίσεις. Άμα ήθελε φυσικά. Και μάλιστα έτσι έχει χιλιάδες υπογραφές και από αυτόν μέσω του YouTube που παρουσίασε τα βιντάκια εμπνεύστηκαν πολύ. Και υπάρχουν δηλαδή σε πολλές χώρες ε, γίνεται αυτό το πράγμα. Στη Πορτογαλία για παράδειγμα μας ζήτησε και ένας φίλος μας Πορτογάλους να το προωθήσουμε. Ε, και, και πρόσφατα είδα ότι έχει και ένα βιντάκι στο YouTube από τη Θεσσαλονίκη που το θεωρώ πάρα πολύ καλή κίνηση. Αυτός άλλα Έξω. μέρη της Ελλάδας ξέρουμε μόνο γίνεται. Ένας φίλος έχει γράψει μόνο στο σχόλιο υφή σελίδα που λέει ότι μακάρι να το δεί και στην Αθήνα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν έχω βρει κάπου θεωρώ Θα το πιο πιθανό ας πούμε. Ναι. Κάπου, κάπου άλλο δεν έχει. το έχω βγει. Στο YouTube βιντεάκι όπου άλλο μέρος της Ελλάδας δεν έχει. Αυτό που ο Θήμος το στην Ελλάδα της είναι ομάδα ή είναι ένα άτομο μόνο του. Είτε Είτε πέρα... Πέρα, πέρα, όχι αυτά είναι είναι ομάδα αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι ομάδα. <συλίξε> πρέπει να είναι ομάδα, γιατί άμα δεις παρακάτω στα σχόλια, στο θέμα πρέπει Μόσο να δηλαδή, λέει Ευχαριστούμε πολύ και... την ομάδα. Ναι, ναι γι' αυτό υπά. το είπα. Σαν κίνηση πώς, πώς την είδα. Σαν κίνηση είναι πάρα πολύ καλή. Για μένα. Τι μηνύματα περνάει σύντομα, τις αρέσεις στα μηνύματα. Σαν μηνύματα. Περνάει ένα χωρίς χρέωση. Εντάξει, είναι πρώτο ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τραγικό, επειδή για να... Εδώ περπατάω στον δρόμο και φοβάσαι να μιλήσεις από που είναι στον άρεξο, ε, Γιατί για πλάτα... Όπως συνέβη ναι. αυτό προχθές. Ήθελα μία... Ε, ξένη ήταν, τόσο πάνω του Ρίστρια, με το φίλο της και ρώτησε ένα αντιπλανό μου αν αυτή, αυτό το... σωρώ το κατασκευάσμα, ήρθα κάτω από την καμάρα. Ναι. Είναι η ρωτώντα. Και αυτός λέει, ρε λέ, ρωτώντα. Ήθελα <laughs> <laughs> να τους πω ότι είχε παιδιά, η ρωτώντα εκεί μην ξέρω να τους δείξω, δεν τους το είπα. Ήλοιος το είπες. Εντάξει, γιατί ήταν. Δηλαδή. Ε, αυτό, ε, ναι, αυτό, το... αυτό που λες με το φανάρι και λοιπά, συγκεκριμένα αυτές πήγαιναμε στην ευφύλους στην Αγγλική και μιλούσαμε. Εμμύω περνάει μια κοπέλα, η οποία έχει μια κάποια φοβία ως προς τους δρόμους, δηλαδή προσέχει καλά τους δρόμους και λοιπά. Το έχει δηλαδή, γενικότερα στο νου της. Ότι, και το επιβεβαίωσε αυτό η Φίλιξ, έτσι, ότι πριν από κάποιες μέρες σώσαν μια που έλεγε ότι χτυπήζε ο Μάρξος από τον τρόπο. Δηλαδή, ενώ είχε η ήταν στον κόσμο με ακουστικά λίτρα τον ουρανό ή οτιδήποτε, να περάσει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE τη δουλειά τους κατέφυγε και μετά, τώρα κάθε φορά τη βλέπει, της λες, μου ξέρει γιατί δεν πάω σε πολύ στον Max, που ξέρει πως να και πλάκα <μην>. πιστεύω <laughs> ότι τα μνήματα περνάει, το, το κύριο μήνυμα που περνάει είναι ότι βγείτε εγώ στον κόσμο, γνωρίστε κόσμο, <laughs> ε, μιλήστε στον κόσμο, γίνεται κοινωνική, μην μπροστά, έχω στο και είστε στο ίντενετ, πούμε. Δεν είναι κοινωνικό μέσο το ίντενετ, όπως Δύο, δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Πρώτον, αν uh, βρω τώρα τις ευημερίες της uh, Σαγκατοκύριακου πρέπει να το πέτυχα, ένα άνθρο που έλεγε μια κοπέλα που ήταν uh, προγραμματίστρια, έβγαλε ένα άρθρο σχετικά με το πώς βλέπει τη λογική του Computer Freak. Yeah. Και το περιέγραφε πάρα πολύ καλά. Αν το βρω θα το αναπαράγω. Να πούμε τώρα φύσηξε, μη και λίγο αεράκι από το παράθυρο και μας βρουν σ' όπου... Και το δεύτερο σχόλιο, για μένα... Το μήνυμα που βάση περνάει, είναι, που θέλει να περάσει, είναι βάση στην σημερινή εποχή, ας το πούμε. Να μην φοβόμαστε να πλησιάσουμε τον άλλον, αλλά πολύ κοντά, δηλαδή, να έχουμε συμσαγωγικά σωματική επαφή Δηλαδή, εδώ, σκέψου ότι πλέον ούτε φίλους μας δεν, δεν χαιρετάμε, δεν σφύγουμε τα χέρια, δεν, δηλαδή σε μια γιορτή πας και δεν τον αγκαλιάζεις. Τώρα, το λες απλά, χωρίς, φύγεις τα χέρια και mm. να παλιότερα ήταν πιο... Ποιος συνήθειας αυτά τα φαινόμενα. Για να μην μιλήσω για διαφορετικά φύλλα τι γίνεται έτσι. Μέχρι να κουμπήσει ο άλλος την άλλη και τα ανάποδα, ακόμα και σε φιλικό επίπεδο... Ωραία, μέχρι να κουμπίσει τα κορίτσια. Αν κουμπίσει στο γυμνάσιο, στο γυμνάσιο. Στο Λίκειο. Δε χωρίς. Εντάξει, δεν είναι μόνο... εντάξει. Και και γενικά τι γίνεται. το το που και λέει το ίδιο πράγμα, ότι η πρώτη τύπωση είναι παρεξηγήσιμη αν κάποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Ή πάει να το κάνει. Και αυτό το λόγο πιστεύω δεν είναι. Εσύς σου παρεξηγήσεις, ή οποιοδήποτε που είναι. Από τρίτος, το που και από... Ωραία. Μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί να νομίζει αυτός που πάει να το κάνει ότι θα παρεξηγηθεί από τον άλλον 5 και να φοβάται. Α, σου λέει προκειμένου να μην ξαναμιλήσει Ξέρετε τι γίνεται, ότι Ναι, προκειμένου να μην ξαναμιλήσεις οτιδήποτε καλύτερα να μην το προσπαθήσω καθόλου. Και να έχουμε την πιο μακρινή επαφή αυτή. Αλλά τώρα για μένα είναι, δεν είναι καλό να κάνεις στο τραπέζι και να μην πας να την ώρα τους. οτιδήποτε ξέρω, δεν είναι δυνατόν. Να πούμε ότι μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, κάποιο forum, κάποιο site πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω υπάρχει. Και να συναντιούνται κανονικά Α, τα άτομα ας πούμε, που, που στηρίζουν την προσπάθεια σε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Και διαφορετικά Α, άτομα να συναντιούνται. Αυτό δεν είναι ιδέα. Νομίζω ότι ναι. το, αυτοί που κάνουν το βιντάκι και που πούν, προσπάθεια, έχουν δικό τους site. Ε, Πρέπει να έχουμε αφήσει yeah, να... Ενά... yeah, να... να... να... να... να... το μέρα στάτησης, μαζί. Στέλνε, παιδί μους. Να μια άξω λίγο. Ναι, από ό,τι να μέρα όποιος θέλει να μου πελάτε έχουμε και, <σταξι> και ε, αυτούς. Ε, ε, αυτούς. Α, έτσι Εντάξει. Αυτό. Και καλό θα να δούμε και δεύτερη προσπάθεια ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί ας ότι υπάρχει μια οκεϊ, Ε, δεν μπορούσαμε. Ακόμα η πίτσο. Ε, Σε 5 λεπτά έχει το Πάντως, ε, τέτοια κινήματα συνήθως έχουν κάνει side skates Έχουνε, ναι, έχουνε, ναι, εσύ, ναι, το έχω πετύχει κιόλας Σκροάλλες <κιόλας>, αλλά... είχα ανακαλύψει του parkour για την Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα μάλλον ε, Οπότε, μπορεί να έχει καλύψη, αν το βρούμε μπορούμε να βγάλουμε ένα καινούριο άρθρο που να το δείχνουμε γιατί όχι να τους προτείνουμε γιατί είναι την ο Χρήστος εγώ έχουν στάνταρσα, γιατί το πέτυχα. Απλά ναι, κοιτάξτε το... να λέω ότι κάτι παρασταίνει. Ναι. Εμείς θα είμαστε εκεί, όποιος θέλει, ας πούμε. Ναι, ναι, όχι, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, δεν το μου αυτή. Κοίταξε, είναι από τις λίγες ε, μορφές ε, έντονης κοινωνικοποίησης πιστεύω. Μεταξύ των, των ανθρώπων. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει γι' αυτό. αυτό και ναι. Μπορεί να ξεφουσκώσει και πριν κάνεις κινήσεις, έτσι. Πάντα υπάρχει τους κινήσεους. Καλή κίνηση του Αυστραλού και πάρα πολύ που το φέρουμε κι Βλέπουμε. πάμε να πούμε για τεχνολογικά θέματα Έτσι. Του... για να έχει ποικιλία και αυτό το podcast και αυτό το newscast μάλλον. Φυσικά είπαμε είπα, είπα ότι είναι το newscast 15 αυτό ή όχι, δεν το... Το είπα, το είπα. Εγώ λοιπόν. το λέω δεν το είπα. Το είπα το... Ωραία, λοιπόν. Ε, όσον αφορά τα... Ε, το σήσετε, θέματα, το, το, το όλοι έχουν. θα πάνε στην αρχή να ακούνε να το είπαμε. Εντάξει, το κάνουμε το παρακολουθούμε Έτσι. Άμα θέλει να στην Ενδικόπη, το όκανο σου και μπορεί να κερδίσει το... Τι κερδίσεις. <laughs> Ένα παλιό τυγχρονισμό που το... Κέρδισε και μου τελείωσε. Το κέρδισε, το χάρι στο σου. Άσ' ο φορά το στείλαμε το ή... Ε... Το ε, εντάξει θα το κοινούσαμε με email με τον... ναι, τον νικητή. Τον νικητή, ναι και θα Ο το... θα πούμε ότι είναι και... Τακτικός το... το... πελάτης. Το... Το... Το... Λοιπόν, για πάμε στα τεχνολογικά θέματα. Τεχνολογικά θέματα. Ένα αφορά το... το Jaiku. Ναι, να πούμε πρώτα τι είναι αυτά. Ξεκινάμε το Jaiku. Το τζαικού είναι... ένα μια αντίστοιχη μηχανή με το Twitter που έχουμε παρουσιάσει σε... παλαιότερο podcast και μάλιστα αν θυμούνται... Στο σπίτι, μου στο σπίτι του Χρήστο, Και αν θυμούνται οι ακροατές είχε να κάνει με το αν πρέπει να υπάρχουν αυτά και πόσο καλά είναι. Ναι, ναι. Τελικώς να πούμε ότι και εγώ, ο Κραπ και ο Άγγελος, ο Assassin's Dark, ε, έχουμε κάνει ορισμό στο τζαϊκού, Εγώ έχω και στο Twitter παλιότερα, αλλά <laughs> το χρησιμοποιήσω σαν πίνακα να κοινώσω. Αλλά τώρα έχω στο J.Koon, ενημερώνω εκείνο. Και γενικά αυτό είναι μια μηχανή στην οποία, οποία, στην οποία ο χρήστης καλύτερα να απαντήσει στην ερώτηση τι κάνει την εκάστοτες στιγμή. Οπότε όταν θέλει κάποιος τη θέση... Αυτό σας μας εγγύρει, αυτό έχει άλλες προεκτάσεις. Ωραία, μονό... πώς εκείνης η ιδέα. Πώς εκείνης η ιδέα. Εγώ π.χ. όπως είπα το, το Twitter το χρησιμοποιούσα σαν πίνακα εκείνος, δηλαδή το είχα στο blog μου και έβλεπαν οι άλλοι αυτά που ήθελα να... Να, να, να. Ναι. Σαν γρήγορα σχόλια να πω. Και το Jaycoon κάπως έτσι το χρησιμοποιώ, απλά πολλές φορές βάζω και τι έχω κάνει. Ναι, ναι. Εγώ του παρακοληθώ, ξέρω. Ε, να πούμε ότι αυτό είχε περισσότερες δυνατότητες, ξαρχής από το, mm, το Twitter. Ακαιτά δηλαδή yeah, καλύτερο νομίζω. Και σαν interface είναι πάρα πολύ καλύτερο, και αυτό έχουν πει και οι περισσότερες χρήσης. Και okay, σαν ιδέα, ας πούμε, και οι αποδυνατότητες που έχει. Κατά βάση, έφτιασε λίγο, λίγο πολύ αυτό που είχα υποστηρίξει τότε, ότι πρέπει να, μέσω αυτού να μπορεί κανείς να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει κάποια πράγματα που κάνει. Πρέπει να μπορεί τα... κανείς να παρακολουθεί από εκεί όλα τα RSS feeds Δηλαδή όλους τους τίτλους, από blog που μπορεί να έχει Από εικόνες στο, Fli στο Flickr, από βίντεο στο Youtube και όλα τα σχετικά Λίξο <σχελίδι> <Links σχελίδι> <στο σχελίδι> είναι πάρα Εγώ από έχω συνθέσει όλα τα accounts με αυτό Και έτσι πολύ πιο άλλοι βλέπει αν έχω βάλει κάτι και από <σχελίδι> και και Σε και άλλο, από άλλο blog συνήθως ε, Να πούμε ότι έχω βάλει να δημοσιεύονται και τα καινούρια Posts του News από εκεί πέρα εδώ τώρα ο Χρήστος την χειμερίδα και κάνει θόρυβο Για να ψάχνει να βρει παράδειγη... το επόμενο θέμα ε, Θα σας πω κάτι σε λίγο, <συστά> ε, πείτε αυτό που θέλει να πείτε Θα μας πει κάτι σε λίγο Ένα άρθρο, ε, σε εμάς. Ε, Είναι κίνητο για ε, ε, το κομπί του τεχτρήξουμε, είναι, θα πάω στο δημόσιο Α, <συστά> οκ <Okay. Okay. συστά> Και ενώ πηγαίνουμε ε? το χρήστο να βρει το άρθρο που θα πάει στο δημόσιο Το και Συνεχίζουμε αυτό λοιπόν είναι το Τζαϊκού και προσωπικά εμένα με έχει βολεύσει πολύ περισσότερο και για αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και σαν Ιντερφέης. Και εγώ δεν το χρησιμοποιώ, όχι πολύ ούτε το Θεός. Ε, ούτε εγώ. Αλλά εντάξει, είναι τα πλάκα, είναι Να πούμε ότι πρόσφατα το Τζαϊκού λοιπόν επέτρεψε τη δημιουργία καναλιών, πράγμα η υπηρεσία που την αρχή ήταν σε βέτα μορφή, τώρα όμως την επέτρεψε στους χρήστες, δηλαδή μπορεί ο κάθε χρήστης που έχει account του, Τζαϊκού να κάνει το δικό του κανάλι και να είναι administrator αυτού ο ίδιος και ενημερωτικά για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την υπηρεσία να πούμε ότι κάποιος φίλος έχει δημιουργήσει το Channel Hellas οπότε όλοι οι Έλληνες χρήσεις μπορούν να γράφουν Πώς. ο Διόρρος Χαζεδάκης, ο, ο... ο mm. Κόραξ το... και το βρίσκεις στο Δίαιση Hellas νομίζω ναι, είναι σαν το IRC είναι τα κάτω σαν το, ε, το mm. ΙΡΑΣΕΣ ΧΕΛΑΣ και γράφεις mm. αυτό το πράγμα πριν από το μήνυμα σου και πως θα κατευθείαν εκεί να περάσουμε και στο Ταμπλουλάρ, να το στο ενδιαφέρον Θα, θα, θα τελειώσετε αυτό που να Α, ο Το οποίο ε, ο Ταμπλουλάρ είναι και αυτό μια άλλη υπηρεσία, εγώ δύο; Τη οποία εγώ δεν χρησιμοποιεί Τη οποία ο άλλος δεν χρησιμοποιεί, εγώ την δοκίμασα Και μπορώ να πω ότι βρήκα και τα και αυτά θα πούμε τώρα Σε αυτή την υπηρεσία Μάλλον αυτή η υπηρεσία ένα γενικότερο τύπο που Απλά είναι για πολύ μικρότερα post, δηλαδή είναι ουσιαστικά για να βγάζει κανείς ε, ε, μικρά νέα τα οποία μέσα στη μέρα του κάπου ήδη και θέλει απλά να τα πει σε 2-3 γραμμές Η ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών του Tumblr.com που χρησιμοποιούμε είναι ότι σου δίνει ειδικό post όταν θες να βάλεις εικόνα, βίντεο, link, ε, κανονικό post ή διάλογο από chat που είναι και μοναδική υπηρεσία στην οποία που έχω δει να σου προσφέρει να <συάρθα>, <δείξα>. προστάρεις διάλογο <συάρθα> από το chat Ωραία! Ε, μεταξύ μας δεν είναι τίποτα, απλά <συάρθα> σου λέει ότι <συάρθα> σου έχει βάλει από κάτω η που βάζει αυτός υπ' αυτό Αυτός που πληροί είπε δεν <συάρθα> έχει μεταξύ μας, μεταξύ αυτών και πομπών διαπομπή Δεν είναι βεβαιωστό και είχε νησί Ελλάδα, ξέρω κουφώ Οπότε, είμαστε λίγο ρελιστές Πέρα αυτή την ιδιαιτερότητα ε, τα μεγάλα μελεκτήματα επιδεινόμενη είναι ότι πρώτον δεν υποστηρίζει σχόλια, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να έχω feedback από το χρήστη μου για αυτό που Ε, αυτό που διεκόζει. Είναι... Κοίταξε, αν μπορούσα να ξέρουμε κάποιον τρόπο ότι το βλέπουν κάποιοι, θα... δεν θα με πειράζει τόσο πολύ. Είχα. Αλλά δεν υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει ούτε υπηρεσία στατιστικών. Για να μπορώ να δω αν μπήκαν τρία άτομα ξέρω, να δουν αυτά που έλεγχαν. Είναι γιατί άλλο να άτομα μπαίνουν τρία ή τα άλλα μπαίνουν Τέλος να πούμε ότι εγώ έστειλα ένα email στους δημιουργούς και, και ζήτησα ας πούμε, να προσθεθεί η υπηρεσία commenting τουλάχιστον. Αλλά ακόμα περιμένω πάτηση μου δεν μου έχει έρθει. Ε, και μέχρι τότε έχω παγώσει τον blog, δεν δηλαδή, <συσκλή> δεν έχει νόημα δεν το παρακολουθεί κανένας και ποιο λόγο να το έχω. Σωστό. Αυτά με, το παρανώ, με τα δύο αυτά τεχνολογικά θέματα. Τελειώσατε. Πως αυτό. Ναι. Άρθρο στον αγγελοφόρο της Κυριακής. Άντε εδώ με τη χειροκροτήσης. Κάτι... Εντάξει θα την αφιταλείδα. Το άρθρο το έχει γράψει ο Γιάννης Καμιλάνης. Έτσι λέγεται. Νομίζω. Δεν πρέπει να το κάνει καν φως γιατί... πώς θα το διαβάσεις. Ναι όντως. Άρθρος με το φως. Εδώ ναι. άρθρος με ένα απλό ζώο που κάνει. Ο, ο τίτλος στο άρθρο είναι Θα πάω στο δημόσιο. Αργά ναι. λίγο έτσι γιατί... Δεν θα το διαβάσεις όπως είναι. Ναι, απλά είναι. να το διαβάζεις αργά, γιατί είναι από εγγελή και μπορεί να μην το καταλάβω τι Εγώ θα πάω στο δημόσιο, δεν θα μείνω να δουλεύω εδώ. Η φράση αυτή, μάλλον κραυγή, η φράση κραυγή, ακούστηκε από ελληνίδα εργαζόμενη, σε καλή επιχείρηση, με καλές παροχές και καλές συνθήκες εργασίας. Και ακούστηκε σε όλο το μαγαζί, προβλημάτισε όσο ακετούς πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο μαγαζί και τα πρώτα σχό Αυτά! Αυτή είναι η Ελλάδα! Αυτοί είναι οι Έλληνες! Τα <laughs> τελειά είναι απίθευτο, έτσι ακριβώς, δηλαδή, εντάξει και εντάξει, προσέξτε, δεν είπε θα πάω να δουλέψω στο δημόσιο, είπε θα πάω στο δημόσιο Δεν θέλεις τι σημαίνει, μπορεί να πάει σε ένα μέρος που λέγει τη δημόσιο, ξέρω λοιπόν Εννοούσα ότι κανείς θα δουλέψει στο δημόσιο και θέλει να πάει αυτός στο δημόσιο που θα δουλέψει <laughs> Και τώρα, αυτό τι ακριβώς είναι, δηλαδή επειδή ήταν μια δεν ξέρω τι ακριβώς εργαζόμενη και επειδή ακανάρτησε με το εργοδότη ξέρω εγώ τι έγινε εδώ πέρα... όλες τις και αυτά που τους προσφέρατε... ...και <Λέξε> <τη> καλά λεφτά, τις πατήχες... Ωραία, τις πατήχες... Είπε να πάω στο δημόσιο, δεν γίνεται δεν μπορώ <σορει> α, δηλαδή, <σορει> δηλαδή, <σορει> ο κλασικός ένας... Α, δηλαδή, α, δηλαδή, α, ...και να γίνει, απλά θέλει να στο δημόσιο. είναι αυτό και δεύτερο είναι ...και ότι... καλά τα αλλά χρειάζεται να Πρέπει να με σώτα. Yeah, yeah. Και mm. μεταξύ εξήλει εδώ πέρα ο αρθογράφος mm. λέει ότι αν σου τη βρει ο εργοδότης του δημοσίου κλασική ξέρω εγώ είναι σιγά ρε φίλε, τα λεφτά. Ρε μεγάλη, το δημοσίου είναι. <laughs> <laughs> Καλά είναι η γεγοντέρη. Εντάξει, <laughs> τίποτε, τι θα κάνεις, θα φάζω μόνο τι λέω. Φώναζε, φώναζε οι εργαζόμενοι, και ακούστηκε φώναζε. Εγώ θα σε ξεπεράσω ρε εργοδότη. Καλά είναι απίστευε, έτσι. Πούν να... να σφίξουν και ζέστης. Και να την κάνουν και κοντουσέρετε. σε θέμα. Αυτό εντάξει, αυτό το διάβασα σήμερα και μου τράβησε το διαφέρον. Καλή περίπτωση, Αυτά. Δεν, Δεν θα τις Αν βρω κάτι πιο ενδιαφέρον, θα πάνε <laughs> Και μετά αυτήν την με τον Χρήστο, ας σε θέμα. Κι άλλως θα δούμε στην Ελλάδα και μια παγκόσμια πατέντα Έχουμε, ε... φαπέ. έχουμε, φαπέ, <laughs> έχουμε και άλλες φραπέ Έχουμε φραπέ... Εντάξει, τόσο <laughs> τεχνολογικές θα το πούμε, μετά την, ο μεγαλύτερη... ο <laughs> μετά την μεγαλύτερη πλωτή γέφτια στον κόσμο που είναι το ριωτήριο Βίγει μπροστά για να βλέπω την αθόνη η Ελλάδα θα... θα κατασκευάσει την πρώτη πλωτή μονάδα φαράτους στο κόσμο Η οποία η θα... θα σας πω τώρα. Η οποία θα στην μηνυνή ακλιά Τώρα, δεν είμαι σίγουρος στην το αλλά... αυτό είναι στην Κρήτη. Το υποχρέωση που στήριζες είναι στην Κρήτη, άμα δεν είναι, άς μιλήσει... μας διορθώσει κάποιος. Κάτσε τόσο υποχρέωση και δεν πεις ε, ε, δεν Ε, έχει σημασία, το ίδιο κάνει. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, η μονάδα θαλάτωσης είναι αυτό που... ένα μηχάνι, με τέλος πάντων, το οποίο κάνει το νεό της θάλασσας πόσιμο. Ωραία. Καλή φάσσα. Ωραία. Απόσιμο. Πάμε το οποίο άμα συνεχίζει να τυσκάψει το βρεαστούμε έτσι. Ναι. Και αυτό εγκατασύνεται σε, νησιά, δεν έχουν σε νησιά, τα οποία δεν έχουν πολλές πηγές και τέτοια. Mm. Και αυτό γεν... γενικά δεν συνδέεται με το δείκτοι του ZR καθόλου. Δηλαδή δεν παίρνει ρεύμα, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει καυσαία γιατί... Πώς το ας πω. Το δηλαδή πω. Δεν πω. είναι λίχτα για πράγματα. Ε... Λειτουργεί με ανεμογεννήτρια. Ε... Και έχει μάλιστα Έτσι. και, φωτοκί... και φωτοκί... φωτοβολταϊκά ώστε άμα δεν έχει αέρα, να λειτουργεί με εκείνα. Mm. Επίσης αυτή είναι η ανέγγη που παράγει, την αποθηκεύει, αν δεν τη χρειάζεται όλοι, ώστε άμα δεν έχει ούτε αέρα ούτε ήλιο, πάλι να λειτουργεί. Mm. Και... Ό, ό, όταν λες αέρα, πρέπει να φυσάρεις με την λειτουργία. Πρέπει να φυσάρει, είναι, φουσάρει, ναι, και γι' αυτό είναι η πατέντα αυτό το πράγμα. Είναι πλωτή η αυτή δηλαδή Δεν είναι η συσταιριά όπως ήταν μέχρι. Αν πάει να φυσάρει. Είναι κοντά στη στέγη αλλά μέσα στη θάλασσα Άρα. που και μάλιστα στο ανοιχτό πέλαγος. Επειδή πει, προθετείται σε νησιά του Αιγαίου. Άρα δεν έχει κανένα κόστος τη λειτουργίας, ας πούμε. Έχει, έχει συντήσεις και τα λίπα, πει, δεν έχει ρεύμα. Και δεν ξέρω, παίζει ρεύμα. Είναι πολύ ακριβό για να φτιαχτεί είναι... το... αυτό το πράγμα. Είναι... αυτό που ήταν το πρώτο κόστησε όσο mm. θα κοστίσουν τα τρία επόμενα που έχουν σχεδιάσει να φτιάξουν. Mm. Εντάξει όσο παράγουν καινούργια βρίσκουν και το τρόπο κατασκευής και πέφτει το κόστος. Τώρα αυτό που θα είναι μέσα στη θάλασσα έχει δυνατό. Οπότε είναι πιο καλό για την και έχει μάλιστα και ένα σύστημα για να περιορίζει το κυματισμό σε εκείνη, τη μορφή, σε εκείνη την περιοχή από την θάλασσα, έτσι ώστε να χρειάζεται ακόμα λιγότερη ενέργεια για να φτιάξει το νερό όπως πρέπει. Αυτή είναι η πρώτη που και άλλες τρεις ετοιμάζονται, μία θα τοποθετηθεί στην Σύμνη, μία στην Αμοργό και μία άλλη σε άνηση του κυκλάδου, το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Αυτό δηλαδή θα γίνει προς το Ελλάδα, έτσι αυτό είναι, ναι, είναι ελληνική πατέντας, το ελληνική, ελληνική κατασκευή, ελληνική όλη η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί. Οπότε δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσουν και αλλού. Αυτό που συζητήσαμε με, με έναν φίλο μου χθες πάνω στο θέμα αυτό, είναι ότι αυτό χρειάζεται και γιατί εμείς έχουμε αποθαύρες άπειρες επειδή το... το νερό θα χρειαστεί... και σε μάλιστα όπου... σε, σε εποχή, εποχή τουριστικής, ας το πούμε, πώς λέγεται... Σε τουριστική περίοδο. Τουριστική περίοδο τελο πάντων, ναι, Πολλά νησιά είχαν πρόβλημα η Γιατί με γεωτρήσεις και τέτοιοι που πάγουν δεν έφτανε. Οπότε αυτό χρειάζεται πες εκεί Ναι και μπορεί να χρειαστεί και σε άλλες περιόδους, εγώ πιστεύω, όχι μόνο... Ναι, δηλαδή. Για κάποιες αξίας, φορές θα... ε, συσφύγουν κάποια πράγματα, πάνε κάποιες σωλήνες, το νερό δεν επαρκεί πλέον. Βέβαια λέει θα, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα πρωινά συστήματα που έχουν τα νησιά αυτά. Ε, προφανώς, δηλαδή. Για συμπληρωματικά, ας το πούμε, ώστε άμα χρειαστεί... Όχι, Είναι πολύ καλός όντως και να έχει κάνεις την πατέρα που πια μήνες και δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τέτοιες πατέρες, αν και εγώ πιστεύω ότι μπορούν και πολλές να γίνουν και έχουμε και το ερευνητικό προς το που μπορεί να τις κάνει Απλά δεν χρηματοδοτούνται και τέτοιες, δηλαδή πιστεύω και άλλα. Πάντως έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό αυτή η πατέρα δεν είναι το ίδιος χρήζα. Χρηματοδοτούνται, αλλά πρέπει να παλούν πάντα λεφτά. Ναι, εντάξει, το το λέμε έτσι και ο κ Άμα τι γίνεται. Πάντως έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό αυτή η πατέντα και ήδη μιλάνε ότι ήταν πολύ καλή κίνηση γιατί δεν έχει καθόλου ρίπους, είναι πολύ φιλικός περιβάλλον, όλες... Μάλιστα... Συνκιούνται τα... δηλαδή. Αυτό το, το μπορούσε να θα το περιεχθεί και δεν μπορούσε να το περιεχθεί και σαν χώρα. Θα να το πουλήσουμε στο εξωτερικό αν το χρειαστούν και άλλοι. Ναι, προφανώς φαντάζομαι κάτι έτσι θα γίνει. Ελπίζουμε. Φαντάζομαι. Τέτοια να πούμε στην Εστέγεια, λειτουργούν πολλά της, πολλά μέρη. Αυτο που είναι και Έχει άλλες πατέντες του που αυτό πως θα πάει, επομένως περιμένουμε να λύσουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας, αν τουλάχιστον ποτέ εμφανιστεί εμάς. όλα τομέα που θα θέλαμε να προσθέσουμε στο, στο Ή, newscast Είναι η έκπληξη που σας λέγαμε Ή τουλάχιστον αυτό σκεφτόμαστε και ζητούσαμε σήμερα όλοι μαζί Είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα Να κάνουμε και μια σκόπιση στα events των δύο εβδομάδων που μεσολαβούν από το ένα podcast μέχρι το επόμενο αυτό. Ναι, η πράσινη να παρουσιάσουμε τα events που, που, που έρχονται στις δύο εβδομάδες μέχρι το επόμενο podcast Και θα το ξεκινήσουμε από αυτή τη εβδομάδα. Μάλιστα, αν οι εκπαθέσεις είναι ικανοποιημένοι, θα να κάνουμε και, παρα... και παράλληλα και άλλα τέτοια πράγματα, όπως για ταινίες, θεατρικά κλπ. μπορούν να το ζητήσουν και μέσα από το site, αν θέλουν. Ναι, οπότε φύσετε κανένα σχόλιο στο θέμα για το πώς σας φάνηκε η ευθύ... αυτός ο τομέας του newscast, ώστε να ξέρουμε πώς να το συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Και επίσης ε, θα, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν ε, να ακούσουν να εκποπεί και δουν ότι κάποιον λείπει Να τους το πήρω, προσθέσουν ναι, ναι. μπορεί να μην τα βρούμε όλα εμείς Ο Ian και πάλι θα ηλείπει, οπότε μπορεί να πει κάποιος να προσθέσουν Θα τον πω εγώ Αν βρει κάποιο άρθρο τον Ian Gillan όμως Που Θα το πει όχι σωστά. Μπορεί να πει να το ξέρεις Για βρεις Μπορείς ε, για τα... δεύτε, λοιπόν από ε, την Δευτέρα 25 έκτου μέχρι και την Δευτέρα 9 εδώ μου που λαγικά να δημοσιευτείτε πόμενο κόσμος, αλλά πάντα. Πάτα. Τα events που βρήκαμε ότι υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη είναι τα ακόλουθα. Ε, σε πρώτη φάση θα μιλήσουμε για δύο συνέδρια που θα γίνουν και μετά θα ασχοληθούμε με το φεστιβάλ της Μονίδα Δαριστών που έχει Μουσικά κυρίως, Ρώμα. Όσον αφορά τα, τα συνέδρια, το πρώτο είναι το τέταρτο διεθνέ συνέδριο πάνω σε, σε, σε σεισμούς και γενικότερα νεοτεχνολογία, μηχαν, μηχανική νεοτεχνολογία ουσιαστικά. Γίνεται από το Αριστοτέλειο, από τη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, στο Βελίδιο του Νοητριακού Κέντρου, από 25 μέχρι 28 θα διαρκέσει. Δηλαδή, πέρα μέχρι, και δωρεάν, μήνες, ίσως. Ε, δεν πήρα πολλές πληροφορίες. Νομίζω ότι ίσως είναι δωρεάν για όλους ε, τους, ε, όσους σχετίζονται με το πανεπιστήμιο με κάποιο τρόπο, γιατί και εκείνα και εκείνα σχετικά. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πάνε αυτοί που ξέρουν τα δίκημα, γιατί είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, ας πούμε για σεισμούς και γεωτεχνολογίες. Ναι. Ε, πάντως ε, είναι ενδιαφέρον, ε, γιατί είναι ε, διεθνές. Ε, το δεύτερο έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο Μακεδονίας. <στα> Εντάξει, είπαμε ότι όχι, τόσο πολύ Και είναι το 15ο συνέδριο συνέντριο, σαν συνάντηση το πράγμα του European Association of Environmental and Είναι E-A-E-R-E. Αυτό αυτο πέρα, περα Θα τρέξει από 27 μέχρι 30 Ιουνίου και γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Προφανώς το... στην αίθουσα τελετών του ή κάτι ε, Αυτά όλα μπορούμε να πούμε, τα βρούμε με μέσο ε, ναι, ναι, ναι. ή πεις την έρευνα. θα μπει στη σχολή την αντίστοιχη, είτε Από events τώρα μουσικά, α πούμε, κάτι που ενδιαφέρει περισσότερο φαντάζομαι τους Σοκράτης. Ε, το φεστιβάλ Μονίδα Ζαριστών για τις δύο αυτές εβδομάδες που ακολουθούν. Θα φιλοξενήσει στις 25 ε, έκτης έτερα, δηλαδή ε, τους Jet ε, World, ε, ε, στις 28 μετά ε, έρχεται ο Τελικτάνο, έτσι λέγεται ο καλλιτέχνης μαζί με τους Ίνφο που είναι τσανικής με το πού αυτό. Okay. Είναι... Okay. Ο Γαϊτάνο είναι ένας ε, καθεντής ο οποίος παίζει dub μουσική καταδόμησης. Ο και... Όχι, όχι, είναι... δεν είναι... είναι ε, <σχει> <κανένας, σχει> Παίζει dub μουσική και απλά κάποια κομμάτια έχουν funk και latin στοιχεία. Και η info, που είναι... επαναλαμβάνω Θεσσαλονίκης, εγώ προσωπικά τους είχα ακούσει και παλιότερα. Και, έχω ακούσει <σχει> και το έχω παρόμοια μουσική ε, αυτός είχε, από ό,τι έλεγε στο site του Μπίκα, έχει συνεργαστεί με μεγάλο λόγο, μασεζάρι, ευώρα και τέτοια πράγματα δεν είναι ο αρχιός, ε, Μετά έχουμε στις ε, 29, έναν ε, τουλικής καταγωγής, τον ομάρ Παρούκ Μπλέκ. και Μπλέκ. Έχεις ασάμπλ τουλικής yeah. καταγωγής. Hey, hey, hey. ε, πες. Λοιπόν, να βάλω ένα ακόμα, <coughs> μία ακόμα συναυλία. Ναι. Δεν ξέρω γιατί τη ε, τη, δεν την έβαλες, μάλλον γιατί δεν την βρήκες δεν ξέρω ή λόγω τι μου λέει λόγω Πέσαι, πέσαι, πέσαι Με λέγω βρίσκεται ε... <Μένας>. Ο Μάλλαπλας <σχει> τον ε, η αμίδη, την πέμπτη <σχει> Δεν το βρήκα, αλλά τα έβαζα Ναι εντάξει, εντάξει, είναι η δεν με ενδιαφέρει, δεν βάζουμε ότι μου αρέσει εμένα Που είναι αυτό, πέμπτη Δηλαδή στις 29, 29. Ε, είναι μαζί με τον oh, Μάρφαρου. Στις 28 Οπότε όποιος ε, δεν θέλει να δει τον Μάρφαρου μπορεί να πάει καλύτερα. Με την 28. Και... 28. Δηλαδή. Τότε όποιος θέλει να δει τον Μάρφαρου μπορεί να βγάλει πιο πριν να δει τον Μιανίδη. Το ε, δηλαδή. ε, κυρίως τον Μιανίδη. Δεν τον βάλαμε. Ας, <laughs> ας συνεχίσουμε λοιπόν. Στις 36 μπορεί κάποιος να δει τον Ρόμπερτ Plant και την ε, και αν? ένα όρομα του πίσωμα του, το χαρτί μου Μάζει ο κόρτησε Ωραίος ο Τι είναι ο έσαι. Παρακάτια είναι ο είναι ο ντζες. Αυτός παίρνει... Ναι, <σχελίδι> ο αίος Όχι ναι, γνωστός ο Μετά στο επόμενο θέμα μπορεί να στις 2 uh, Ιουλίου έχουμε ένα rock event, να αλλά μην στέψουν να, να κρίνουν αυτοί που ακούνε. Είτε είναι είναι αυτό το ρόκι wow. λέγεται αυτό που θα και είναι ψηλό Πολύ ενδιαφέρον. Μ' αρέσει. Τέτοια είναι η να σε θα είναι πολύ καλό. Την επόμενη στις 3 Ιουλίου θα εμφανιστεί ο Σταμάτης Κραωνάκης και θα κάνει ένα live που θα βοηθείτε πόσο δεν ξέρει Πόσο αυτό είναι το πόσο έλα, θα Συνεχίζουμε στις 4 Ιουλίου με Τέρι Ολφιντ και Σωράγια έτσι λέγεται Είναι λίγο ε, να πούμε ότι ο Όλφιν αναφέρεται ότι είναι από τη γνωστή οικογένεια μουσικών ο και δεν ξέρω αν θα παίρνει ο Μάικ Ολφιντ. Πάντως είναι καιρός, παίζουνες Ο Μάικ Ολφιντ είναι άνθρωπος της Μάγκι ε... Ρέιν. Δεν το ήξερα αυτό, οπότε εντάξει τώρα τη νέα info έτσι. Δύο, και δύο. εγώ καταλάω στο θα που έμπρεπε λίγο κι αυτοί οι δύο παίζουν μουσική χρησιμοποιώντας κάποια όργανα όπως φλάουτο δηλαδή χαλαρά όργανα, τέτοιου μουσική και επίσης είναι και... ερχόνται και με ψυχολογία, ψυχανάλυση φέτει, μέσω της μουσικής και όλα αυτά Έχουν κάποιες τέτοιες ιδιότητες Μπορεί να είναι ένα καλό event, δεν ξέρω πάνω πάνω τι αυτός Και η περιβαίνεις μας τελειώνει με το beat beat, έτσι λέγεται Με deep για deep 3 5ης όπου είναι Έλληνε προφανώς που παίρνουν και είναι μια ομάδα πολλών κρουστών ε, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Υποθέτω ότι θα είναι κάτι εντύσχομαι τους Stomp σε ήχο, αλλά mm. χωρίς το, την παρουσίαση. Ναι. Γιατί είδα λίγο screenshots και τέτοια. Και αυτό μου θύμισε. Να προσέψεις και ένα κόμμα. Να και ένα κόμμα. Τον Ιαν <στονίια γκύλα>, ναι. <στονίια> Στι 30 Ιουνίου στο θέατρο γη ο Ιαν Γκίλαν θα τραγουδήσει τραγουδία στον Τι Πέρκουλ. Το έχουμε ξαναπείρο με στο περιγούμενο. Το περιγούμενο. <στονίες> <στονίες> ναι, ε, να πω ότι το θετικό εισιτήριο κάνει 20 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα έτσι. Το κανονικό κάνει 35 Εγώ δεν έκανα 720 Αλλά ο Δήμος θα νίκησε και κάνει και θετικό που κάνει 20 ευρώ. Εγώ θα πάω και θα, πάω μετά... <στονίες> <στονίες> θα βγάλω σε άρθρο τι θετικός σου. Τελικώ αυτό που την παράληψει είναι Robert Plant και Strain Sensation. Παράξενη λοιπόν, τη... αίσθηση. Strain Sensation, ναι. Σχεστώ. Στις 30. Αυτά. Αυτά. Να <στα> έχουμε κάποιο άλλο? Όχι. <στα> Όχι. Αν περιμένουμε feedback για το αν ήταν καλό και αν θέλω να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Okay. Τώρα, σιγά σιγά, στο δεύτερο θέμα, των δύο εβδομάδο, γιατί αυτό δεν βλέπετε τις μία εβδομάδες και είχατε σε ιδία αυτή το πράγμα, το οποίο έχει να κάνει με ένα Σκύρο, ο οποίος βρέθηκε σε παροξισμό, χρειάζεται να επιτίθεται σε αν υπεράσπισε να το πούμε πολίτες, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ε, αρχικά, το πρώτο θύμα με το οποίο συνεντήθηκε ο λόγος Σκύρος, ήταν μια γυναίκα. Ο Σκύρος λοιπόν πήδηξε μέσα στο σαλόνι και τη δάγκωσε στο καθιστικό και τη δάγκωσε παραδειγόντως η γυναίκα αυτή δεν μπορούσε να τον ξεκολλήσει από πάνω της οπότε βγήκε στον δρόμο με τους hey rasko, coaster, odds, Bien, posible, ahora, τον Σκύρο μαζί, ξέρω εγώ, αν την είχε τραγώσει ήδη, και σε κάποια φάση κατάφεραν τον βγάλει από πάνω της και αυτός συνέχισε τον δρόμο του στον οποίο ο δρόμο του συνάντησε κάποιον οικοδόμο στον οποίο επίσης επιτέθηκε για να καταλήξει τελικά στον κήπο ενός 72 διάχρονου ηλικιωμένου στον οποίο επιτέθηκε επίσης και ο οποίος τελικά το σκότωσε χρησιμοποιώντας το δεκανίκι που είχε yeah. για να μπορεί να μετακινείται με ευκολία. Yeah. Ε, να πούμε ότι χρινιστέραν το Σκύρος ε, ε, πήγε για να χρησιμοποιηθεί για λύσα, Νεκρός. Ναι. <laughs> Γιατί προφανώς για να yeah. ξέρουμε τι έγινε με τους υπόλοιπους τους οποίους και τα Γεια εγώ την κάνω, πρέπει να στείλουμε μια εργασία Τελειώσαμε έτσι <laughs> Τελειώσαμε ναι. Εντάξει, sorry εδώ εδώ κάνει, πρέπει, πρέπει, να πρέπει να στείλουμε εργασία στο κατηγεντή. Από όταν καταλάβετε το θέμα <laughs> το όπως το εδώ <laughs> Από την ομάδα του News Feedback, του <laughs> <Keep the> Newscast <laughs> Γεια σας Γεια σας Άτε,